Λογητός, ο σε Θεόσιμον πάντοτε εν στου σου σεώνα στον νεώνον αμήν δόξα ο Θεόσιμον δόξα σι βασιλεύ φρανίε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνοσον, εν ημίν και καθάρισον ημᾶς αποπάσει κυλίδος και σώσον ἀγαθέτας ψυχάς ἡμῶν ἀμήν καθίστε παρακαλώ. Συνεχίζω με την ερμηνεία του πεντηκοστού ψαλμού και είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά στο στίχο τελειώσαμε το στίχο 12 και προχωρούμε πιο κάτω στο στίχο 13 που λέει τα εξής Μία απορρίψει με από του προσώπου σου το διαβάσαμε ή αυτό όχι, ε? όχι. Μία απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα μου. αφού παρακαλεί ο, ο προφήτης των Θεών προηγουμένω <coughs> να χτίσει μέσα του την καθαρή καρδία και να εγκαινήσει μέσα στο βάθος της υπάρξεώς του Πνεύμα ευθές Πνεύμα ευθύνητος Τον παρακαλεί τώρα Λέγοντας Του Μη με πετάξεις, μη με απορρίψει Από του προσώπου Σου Και το Πνεύμα Σου το Άγιον Να μην το αφαιρέσεις Από μένα Να μην στερηθώ το Πνεύμα Σου το Άγιον Να μην αφαιρεθεί Το Πνεύμα Το Άγιον από, από, από μένα τον ίδιο Διότι Ήξερε ο προφήτης από την πύρα του την προσωπική την οποία είχε αυτήν τη σχέση του με τον Θεό. Ήξερε ότι είχε παρησίαν ενώπιον του Θεού. Ήξερε ότι ο Θεός του απεκάλυψε τα μυστήρια του και των εαυτών του και ότι είχε μια προσωπική σχέση με τον Θεό, μια σχέση αγάπης και κοινωνία. Γι' αυτό του λέει τώρα που αμάρτησα και την να επλήγωσα τον, την ύπαρξή μου, τον εαυτό μου, την ψυχή μου σε παρακαλώ μη με απορρίψει από του προσώπου σου Είναι αυτή η οικεσία, η βαθιά οικεσία του προφήτου και παρακαλεί το πνεύμα σου το Άγιο να μην αφαιρέσεις από μένα Ήξεραν ο προφήτης ότι αυτή η ενέργεια την οποία είχε μέσα του ήταν το πνεύμα του Άγιον του Θεού ήταν πραγματικά αυτή η ενέργεια του Παναγίου Πνεύματος η οποία τον οδηγούσε τον προφήτη σε προσωπική σχέση με τον Θεό αλλά ταυτόχρονα απεκάλυπτε και στον προφήτη τα μυστήρια και την βουλή και το θέλημα του Θεού και προχωρεί πιο κάτω «Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι και μονικό, Στήριξομαι. δώσε μου πίσω πάλι λέει την αγαλίαση τη σωτηρίας μου και με πνεύμα ηγεμονικό να με στηρίξεις αυτή η, η αίσθηση της σωτηρίας γεννά μέσα στη ψυχή του ανθρώπου αυτή την αγαλίαση ότι ο Θεός δια το πολύ έλεος αυτού μας έσωσε όχι εξιδίων έργων αλλά για την πολλή του αγάπη και για το πολύ του έλεος έσωσε νημάς. Και αυτή η αίσθηση που γεννάται από ευγνωμοσύνη προς τον Θεό, από μεγάλη ευγνωμοσύνη, γεννά μέσα στην ψυχή του ανθρώπου αγαλίασιν. Αγαλιάζεται ο άνθρωπος επί το Κυρίο. Χαίρεται ο άνθρωπος όταν έχει μια σχέση με τον Θεό, όταν ε, Αρχίζει ο Θεός να γίνεται οικίος στον άνθρωπο ή μάλλον αντιθέτως όταν ο άνθρωπος αρχίζει να γίνεται εκείος προς τον Θεό τότε μια αγαλίαση έρχεται μέσα στη ψυχή του ανθρώπου και ο άνθρωπος αισθάνεται ανάπαυση, αισθάνεται ερήνη, αισθάνεται χαρά αισθάνεται ότι ευρήκεν το σκοπό της υπάρξεώς του βρήκεν το νόημα της υπάρξεώς του και ήξερε αυτήν την εμπειρία ο προφήτης ήξεραν ότι όταν η καρδιά του ανθρώπου πλησιάζει των Θεών αγαλιάζεται η καρδία του ανθρώπου και επειδή το ήξεραν και ήξεραν ότι η αμαρτία θα γίνει αιτία να κοπεί αυτή η αγαλλίαση γι' αυτό παρακαλεί τον Θεό και πάλι να ξαναεπιστρέψει πίσω την αγαλλίαση η οποία προέρχεται από την αίσθηση της σωτηρίας και να τον στηρίξει με πνεύμα ηγεμονικών τι σημαίνει ηγεμονικό πνεύμα ο ηγεμόνας είναι ο βασιλιάς ο κυρίαρχος αυτός ο οποίος είναι κύριος των πραγμάτων βλέπετε πάσωποιον την αμαρτία λέει ο Απόστολος Παύλος δούλωσε της αμαρτίας κάθε ένας ο οποίος πράττει την αμαρτία γίνεται δούλωσης της αμαρτία τα πάθη δουλώνουν τον άνθρωπο είναι λειτουργούν κατά τέτοιον τρόπο μέσα στην ύπαρξή μας που όχι απλώς μας τραυματίζουν και μας πληγώνουν και μας δηλητηριάζουν αλλά το χειρότερο είναι ότι μας εχμαλωτίζουν και τι εχμαλωτίζουν το νου μας βλέπετε όταν αρχίσουν να λειτουργούν τα πάθη μέσα μας το πρώτο πράγμα το οποίο εχμαλωτίζεται κατευθείαν είναι ο νους. Εάν προλάβει το πάθος και εχμαλωτήσει τον νου μας, χάσαμε το παιχνίδι. Θα μας πιάσει, θα μας πάει εκεί που θέλει κίνος, Διότι είναι σαν να έχουμε ένα όχημα, ένα αυτοκίνητο και κάποιος κατάφερε να μας βγάλει από το τιμόνι και να κάτσει αυτό στο τιμόνι. Αφού κάθισε στο τιμόνι, θα οδηγήσει το όχημα εκεί που θέλει εκείνο. Και όλοι ξέρουμε και έχουμε πικράν πείραν από αυτή την εχμαλωσία των παθών που σε αυτή την ώρα της εχμαλωσίας δεν λειτουργεί τίποτα δυστυχώς μπορεί να επιστρατεύσει νοήματα, αποφάσεις, σκέψεις οτιδήποτε να πεις του εαυτούς σου σταμάτα τι είναι αυτό το πράγμα που κάνει, τι είναι αυτό το οποίο λέεις τι είναι αυτό το οποίο σκέφτεσαι να κάνει είτε κατά του αδελφού σου είτε κατά του εαυτού σου είτε κατά τη σχέση σου με τον Θεό και η λογική να λέει ναι συμφωνεί λογική αλλά η καρδιά ο νους δηλαδή αυτό το κέντρο είναι ανεξέλεκτο μας πιάνει και μας παίρνει εκεί που θέλει εκείνον μας εχμαλώτησε επρόλαβε η ενέργεια του πάθους και εχμαλώτισε τον νου του ανθρώπου και τον οδηγεί εκεί που θέλει και όλος ο αγώνας είναι πώς θα καταφέρουμε να ελευθερώσουμε τον εαυτό μας, να ελευθερώσουμε τον νου μας από τις ενέργειες των παθών, ώστε ο νους να γίνει πάλι ηγεμόνας, ο ηγεμό νους να γίνει ηγεμόνας που να μπορεί να ξανακουμαντάρει ξανά το σκάφος, το όχημα τη υπάρξεώς μας και να το οδηγήσει εκεί που θέλει εκείνος. Βλέπετε ε, στις εικόνες των Αγίων, τις ορθόδοξε, τις Βυζαντινές εικόνες των Αγίων αν έχετε προσέξει οι Άγιοι εικονίζονται με μεγάλα πρόσωπα και μεγάλα μέτωπα έτσι αν δείτε εικόνες Αγίων θα δείτε και μεγάλα μάτια αλλά κυρίως μεγάλα πρόσωπα και μεγάλα μέτωπα εδώ αυτό σημαίνει στην εικόνα του γεμονικών του νόώ, ότι αυτοί οι Άγιοι της Εκκλησίας οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι επάλεψαν είχαν τον νου η ελεύθερον και ο νους ήταν ηγεμόνας και ήταν ο ο οποίος ε, εδικούσεν το, το σώμα του ανθρώπου εδικούσε τον άνθρωπο γι' αυτό προσεύχεται ο προφήτης γιατί ξέρει αυτός από την πύραν του ότι εφόσον έπεσε η αμαρτία της μυχία και του φόνου τότε πλέον σημαίνει ότι έγινε δούλος αυτού του πάθους και, το, και δούλος μάλιστα υποτελής και ο Κύριος Αυτός είναι σκληρός ο Σατανάς είναι κακό αφεντικό δεν αγαπά τον άνθρωπο δεν σέβεται την αξιοπρέπεια του ανθρώπου ούτε λογαριάζει τίποτα όταν έρχεται η ώρα που θα σε εχμαλωτήσει θα σε σύρει να σε εξεφτελήσει μέχρι το έσχατο σημείον, σημείων γιατί, διότι έχει κακία θέλει να εξαφανίσει τον άνθρωπο να τον διαλύσει να τον, να τον καταστρέψει εξ ολοκτήρου. και σέρνει τον ταλέπορον άνθρωπο μέσα σε αυτούς του εξευτελισμών της αμαρτίας του πάθους της αισχήνης αυτής χάνεται η ελευθερία του ανθρώπου βλέπετε και παρακαλεί ο προφήτης να του δώσει ο Θεός ηγεμονικό νουν να ελευθερωθεί ώστε όταν θα πάει εκείνη η ώρα που θα έρθει η προσβολή του πάθους να μπορέσει ο νους να αποκρούσει το πάθος να μην εκμαλωτιστεί. Αυτό είναι πολλές φορές που βλέπουμε να πάσχουμε σήμερα όλοι μας δυστυχώς και τα πάθη μας, κάθε φύσεως πάθος, δεν είναι μόνο σαρκικά τα πάθη τα ψυχικά πάθη και μια φορά χειρότερα ο φθόνος, η κακία, η πονηρία, η ιδιοτέλεια η μνησικακία, η καχυποψία η κρυψήνια, η μικρότητα, η πονηρία, όλα αυτά είναι δύσκολα πάθη τα οποία χμαλωτίζουν τον άνθρωπο και όχι μόνο μας κάνουν εχμαλώτους αλλά έρχεται τέτοια μέσα μας διαστροφή που προσπαθεί να δικαιολογήσει κιόλας αυτό το πάθος ώστε να μην πει ο άνθρωπος σε μετάνοια γιατί όπου υπάρχει δικαιολογία εκεί δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξει μετάνια. Τι θα γίνει όμως Πόσο ο νους του ανθρώπου θα ξαναγίνει ηγεμόνας νους αφού είμαστε μέσα στα πάθη. Έτσι. Λέει η γραφή ότι έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί επιμελός, πονηρά, επί μελός, αυτού, λέει νεότητο αυτού. Επιμελώ, λέει έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά, αυτού. Δηλαδή, ο νους μα έχει μια στροφή, μια έτσι, κλίση, μιαν εφάπτητα τρόπον την να τη πονηρία. Έχει μια στροφή προ την πονηρία και μάλιστα, λέει η γραφή, επιμελώ. Όχι έτσι ως έτυχε, αλλά με επιμέλεια, δηλαδή επιδιώκομε την πονηρία, μας αρέσει, μας γεννά μέσα μας, ευχαρίστηση και ειδονήν. Προτιμούμε την πονηρία, εκ νεότητος ημών, είναι μέσα στα μέλη μας. Γεννόμαστε, ναι, όπως είπε προηγουμένως ο προφήτης Δαβίδ, η δούγαρ, ενανομίες και εναμαρτίες εκεί σε θεμιμήτη μου. Γεννόμαστε μέσα σε αυτήν την, την εκμαλωσία των παθών και της αμαρτίας τι γίνεται, πώς ελευθερωνόμαστε πώς μπορεί ξανά ο νους να αποκτήσει την θέση του και να λειτουργήσει σωστά ξέρουμε ότι η εκκλησία είναι ακριβώς αυτό το νοσοκομείο το ιατρείο το οποίο θεραπεύει τον άνθρωπο και αρχίζει η θεραπεία του ανθρώπου με την θεραπευτική αγωγή της εκκλησίας η άσκηση η νηστεία, η αγρυπνία η προσευχή, η μελέτη του Λόγου του Θεού, η εξομολόγηση η ταπείνωση η εξήτηση σε αυτή το, των νυχτιρμών του Θεού είναι πράγματα τα οποία μας κινούν στη σχέση μας προς τον Θεό αλλά σε πρακτικό επίπεδο αυτή η ελευθερία κυρίως του νου προέρχεται όταν ο άνθρωπος αρχίζει να θίσταται εις το κακό να κόβει το κακό έρχεται α πούμε ένα πάθος και στέκει μπροστά μας σαν μια εικόνα, σαν μια πρόταση σαν ένας λογισμός χτυπά την, την πόρτα της διανίας μας και επιμένει να μπει μέσα ως είναι πόξο και χτυπά την πόρτα δεν έχουμε ευθύνη έτσι δεν, δεν έχουμε καμιά ευθύνη ούτε χρειάζεται να συναχωρούμαστε όταν βλέπουμε να χτυπούν την πόρτα μας οι κακοί λογισμοί είναι σαν να είσαι σπίτι σου και απλώ κάποιο σου χτυπά το θηρόν τηλέφωνο. Α να χτυπά, είναι ανεπιθύμητο, δεν τον θέλουμε. Δεν τον ανοίγουμε την πόρτα να μπει μέσα. Δεν έχουμε ευθύνη να εμείς Αν ξέρω εγώ, άνθρωποι κακή διαγωγή ή οποιοδήποτε άνθρωποι που κυκλοφορούν έξω χτυπά το θηρόν τηλέφωνο και λένε αισχρόλογα. Α του έξω, μην του ανοίξει την πόρτα, διώξει αυτόν τον λογισμών είναι η προσβολή αυτήν το πρώτο στάδιο του λογισμού το οποίο λέγεται προσβολή και δεν έχει ευθύνη ο άνθρωπος για αυτό, είναι ένα, ένα σύμπτωμα της ανθρώπινης φύσεως ακόμα και ο ίδιος ο Κύριος επέτρεψε στον διάβολο να του προτείνει τον δικό του λογισμό έτσι όταν του είπε εκείνος στις τρεις προτάσεις στην έρημο αμέσως μετά εάν δεν το διώξει αμέσω, του κλείσεις την πόρτα να μην μπορέσει να μπει τότε αρχίζει να γίνεται ο συνδυασμό, όπως λένε οι πατέρες δηλαδή να το σκέφτεσαι μα κάτι μου λέει αυτό το πράγμα να το κάνω ή να μην το κάνω τι πράγμα είναι τούτον άραγε τι, τι θα μου δώσει ή τι θα μου αφαιρέσει αρχίζει μια συζήτηση με την πρόταση του λογισμού με την πρόταση του πάθους αυτό αρχίζει να γίνεται επικίνδυνο πλέον μπορεί να νικήσεις αλλά μπορεί και να νικηθεί. και αν μεν είσαι ακόμα στην αρχή το να είναι πολύ πιο πιθανόν το να νικήσεις είναι λιγότερο πιθανόν εάν δεν είσαι προχωρημένος περισσότερον μπορεί να τα βγάλει πέρα εάν προχωρήσεις στον διάλογο και δεν τα καταφέρει να τον πετάξεις έξω ή να του κλείσει την πόρτα τότε γίνεται συγκατάθεσης τότε ο άνθρωπος συγκατατίθεται ναι, να το κάνουμε αυτό το πράγμα Αποδέχεται την πρόταση Αποδέχεται την πρόκληση Αυτήν του πειρασμού Από εδώ και κάτω αρχίζει πλέον η αμαρτία Τότε μόλις γίνει συγκατάθεση Τότε ο νους Ο ηγεμόνας νους Εχμαλωτίζεται πλέον, τέλειωσε Είναι σαν να του βάλει Μια νέα συρυπνοητική Και τελείωσε, τότε μετά τη συγκατάθεση Πάνε όλα πλέον Στον κατήφορο Έρχεται πλέον η εχμαλωσία, εχμαλωτίζεται ο νους και γίνεται το πάθος, γίνεται, επιτελείται η αμαρτία η οποία επιτελουμένη γίνεται πάθος στον άνθρωπο και η δεύτερη φορά που θα έρθει είναι σαν κάποιον ο οποίος έχει και ένα αντικλίδι της πόρτας σου και όχι απλώς σου μιλά από το τηλέφωνο, ή σου χτυπά το κουδούνι αλλά βάλει και το κλειδί στην πόρτα και αν μπορέσει εσύ και αντισταθεί να μην σου ανοίξει την πόρτα ήταν καλός η τρίτη φορά θα ανοίγει και θα μπαίνει και θα βγαίνει και δεν θα σε ρωτάει καν και όχι μόνο αυτό θα είναι σαν τον κλέφτην εκείνον ο οποίος όταν πει σου θα σε πιάσει θα σε δέσει χειροπόδαρα θα σε βάλει εκεί στον καναπέ να, να περιμένεις μέχρι που να κάνει τις κλεψές του και τις του και κατα... καταφέρνει ο σατανάς να εχμαλωτήσει τον άνθρωπο κατά αυτόν τον τρόπο να το αφαιρέσει κάθε δυνατότητα ελευθερίας και δεν μπορεί καμιά τίποτα η άσκηση λοιπόν ο αγώνας είναι στην αρχή να προσπαθήσεις στην αρχή να κόψεις αυτό το πράγμα να, να προβάλεις αυτή την άρνηση αυτή την άρνηση προς την αμαρτία προς κάθε πρόταση να κλείσεις τα αυτιά σου να μην ακούς την πρόταση της αμαρτίας αυτή είναι η σοφία Οι πατέρες της εκκλησίας Ήταν πολύ εξυπνοί άνθρωποι Και έκλειναν από παντού Κάθε είσοδο Γιατί δεν εξεθάρευαν ποτέ Δεν έλεγαν ε, εγώ δεν κινδυνεύω Εγώ δεν έχω πρόβλημα Δεν πειράζει Ξέρω εγώ δεν πειράζει το να δεν πειράζει το άλλο Όχι φοβόντουσαν Μπορεί να ήταν Ετοιμοθάνατοι Αλλά μέχρι εκείνη τελευταία στιγμή Δεν εξεθάρευαν Γι' αυτό η προσοχή που, είχαν, που ήταν γέννημα της ταπείνωσης τους επειδή ήταν ταπεινοί άνθρωποι έλεγαν εγώ άνθρωπος είμαι δεν ξέρω τι μπορεί να πάθω άνθρωπος είμαι θυμούμαι μια φορά στα κατουνάκια των Παπα Εφραίμ που είχε μια αίσθηση θανάτου και ήμουν εκεί και μιλούσαμε και έκλεγε και του λέω καλά γέροντα φοβάσαι και εσύ το θάνατο έχεις τόσα χρόνια μέσα αυτήν την έρημο με στα βράχια τόσα χρόνια, μέσα σε μια ζωή νυπτική που ήταν για αυτόν τον άνθρωπο, νοερά προ ευχή, α πούμε, άρτο ημέρα και νυχτό, που δεν στέλνωναν τα μάτια του από τα δάκρυα και από την αίσθηση του Θεού. Άνθρωπο, ο, ο οποίο όταν λειτουργούσε, έβλεπε το πνεύμα του Άγιον αισθητά να μεταβάλει τα τίμια δώρα. Ουδέποτε λειτουργήσε χωρί να δει το πνεύμα του Άγιον στη λειτουργία. Τέτοια κατάσταση στην πνευματική νύχεια. Και όταν ο Θεός του χάρισε κάποτε μια αίσθηση περί του θανάτου αναλύθηκε σε δάκρυα και έκλαιγε και έλεγε «Πού ξέρω παιδί μου ανεβαρέσεις των Θεών, άνθρωπος είμαι, ξέρω εγώ, καλός έπραξα ή κακός έπραξα μέχρι τώρα, άνθρωπος είμαι». Και μου μένει αυτή η, η φωνή του γιάροντα στα αυτιά μου και λέει «Κοίταξε τι σημαίνει ο άνθρωπος του Θεού, ο Άγιος άνθρωπος της ταπείνωση η ταπείνωση γεννά την προσοχή. Αυτό που προσέχει και λέει να προσέξω καλύτερα είμαι άνθρωπος να μην ξανειχτώ να μην πατώ πάνω σε σάπια σαν ίδια αυτό σημαίνει ταπεινός εκείνος ο οποίος δεν τον νοιάζεται και λέει δεν κινδυνεύω και τα ξεπέρασα εγώ αυτά τα πράγματα και δεν έχω κίνδυνο και δεν είναι πρόβλημα και ξέρω εγώ αυτός ξεθαρεύει και κάποια ώρα είναι σαν κάποιο που περπατά πάνω στο κρίσταλλο ή πάνω σε ένα σάπιο σανίδι και κάποια ώρα κάτι θα σπάσει και θα πάει από κάτω. Γι' αυτό να μάθουμε να προσέχουμε. Ή αν προσέξεις γλιντώνεις τον εαυτό σου από πολλούς πειρασμούς. Γιατί χρειάζεται αυτή Εάν αν προσεξεις τον εαυτο σου αυτή η αποτοξίνωση, αυτη η αρνησης να μπορέσεις να πεις αυτόν το όχι ή στην αμαρθία. Βλέπετε όταν βλέπουμε τις εικόνες των Αγίων που ιδίω των ασκητών βλέπετε βλέπουμε τους πατέρες εκεί τους αγίους, τους ασκητές τις ασκήτριες που εμφανίζονται στην εικόνα και έχουν το χέρι τους έτσι θυμάστε αυτό το έτσι που έχουν είναι αυτή η άρνηση το, το σταμάτημα πούμε, της αμαρτίας μια εκδίωξη της αμαρτίας και μια, ένα κόψιμο τελείως κάθε σχέση με αυτή Όσο μπορεί ο άνθρωπος πρέπει μέσα στην ψυχή του να δημιουργήσει και να καλλιεργήσει τέτοια ισχυρή θέληση να κόψει αυτή, αυτό το δεσμά της αμαρτίας. Αλλά θα μου πεις μα είναι εύκολο μπορεί να θέλεις. Λες ναι θα σταματήσω. Τι γίνεται όμως όταν πέσεις ή αν δεν μπορέσει να παραμείνεις στην άρνηση και έπεσες, και δεν μπορείς να κρατήσεις τον αγώνα κατά της αμαρτίας και επληγώθηκες τότε θα μπεις στην δεύτερη φάση του αγώνος θα γυρίσεις τη σελίδα και θα μπεις μεστο, μέσα στον αγώνα της μετανοίας μην πεις δεν έγινε τίποτα και δεν πειράζει και ξέχαστο όχι θα μπεις στο χώρο της μετανοίας εκεί θα μετανοήσεις θα θα κλάψεις. Θα πονέσεις για αυτό το οποίο έγινε και θα στραφείς προς τον Θεό και θα φωνάξεις με όλη σου την καρδία Θεέ μου λυπήθουμε τον αμαρτωλών συγχώρεσε την αμαρτία μου όπως ο προφήτης Δαβίδ ο οποίος παρόν που έπεσε σε τέτοια φοβερή αμαρτία ούτε στην απελπισία ανέμεινε ούτε στην αδιαφορία αν κατέληξε αλλά σηκώσε και πάνω και μπήκε στο χώρο της και έγραψε αυτόν τον περίφωμο ψαρμό που λέμε σήμερα που διαβάζομαι σήμερα. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος μπει στον χώρο της μετανοίας, τότε σιγά σιγά αρχίζει να τον επισκέπτεται η χάρις του Θεού για τη μετανοίας του ανθρώπου και αρχίζει ο άνθρωπος να θεραπεύεται. Όσο θεραπεύεται και όσο αγωνίζεται και τρέφεται με τα μυστήρια της Εκκλησίας, με τον Λόγο του Θεού, με το σώμα και το αίμα του Κυρίου, με την θεραπευτική ναγωγή της Εκκλησίας, όταν ο νου, πράγματι δυναμώνει και όταν δυναμώσει ο γίνεται απρόσβλητος πλέον είναι σαν ένα σαν μια πλάκα από χάλιβα που ό,τι και να χτυπήσεις πάνω δεν παθαίνει τίποτε ενώ είναι μια πλάκα από βούτυρο και τα χέρια σου να βάλεις να βγουν τα αποτυπώματα σου ενώ όταν είναι χάλιβας ό,τι και να πέσει δεν παθαίνει ας πέφτουν λογισμοί ας ρίχνει ας πούμε, ο διάβολος λογισμούς οποιοδήποτε χτυπούν και πέφτουν δεν έχουν είσοδο δεν τραυματίζουν τον άνθρωπο γιατί, γιατί ο νους είναι δυνατός είναι ηγεμόνας πλέον έχει ελευθερία και κινείται ο νους μες στην ελευθερία αλλά ταυτόχρονα ενοχαίρεται την ελευθερία και αγαλλιάζεται για την σωτηρία που ο Θεός του εχάρισε η ταπείνωση του υπενθυμίζει ότι είναι άνθρωπος νήσιτι ότι άνθρωπος εί. να θυμάσαι ότι είσαι άνθρωπος δεν είσαι τίποτε παραπάνω Που ο άνθρωπος σημαίνει ότι Ανά πάσα στιγμή μπορεί να πέσεις Ανά πάσα στιγμή μπορεί να συντριβεί. Εδώ συνετρίβησαν Αγγελικά τάγματα Συνετρίβησαν Υπεροκοιάνια Συνετρίβησαν γίγαντες Και θα σκεφτούμε εμείς Έλα και ένα γεροντάκι, Ότι εμάς λέει Εδώ κατά βουνάλιο ο Σαντανά, Θα σκεφτείτε σαν σπυρήνες Εμείς σαν σπυρήν έτσι, έτσι μας καταπίνει ας πούμε πίνει και ένα ποτήρι νερό και τέλειωσε η υπόθεση ακριβώς αυτό το ηγεμονικό πνεύμα το οποίο ξέρετε πρέπει να το καλλιεργήσουμε όλα. δεν είναι μόνο αυτά τα οποία είπα δηλαδή να μάθει ο άνθρωπος να αποκτήσει όπως λέμε έτσι στην καθομιλωμένη μια προσωπικότητα να έχει προσωπικότητα να μην σε παίρνει και να σε φέρνει το ρεύμα να διατηρείς το πρόσωπό σου. Δηλαδή, σήμερα, α νηστεία. Να πω, ξέρει, μα πει Ακάπου, μα να μην μου πουν τίποτα, μα να μην. δεν είπα τίποτα, ξέρω, κατέληξε νηστεία. Μα γιατί να καταλύσεις την νηστεία σου. Πού πάει η προσωπικότητά σου. Πού πάει η ελευθερία του προσώπου σου. Ή γιατί να σε πάρει και σε ένα εκεί που πήγαινε ο άλλο. Να έχει την δύναμη να πει, όχι, εγώ δεν μπορώ να πάω εκεί, εγώ δεν θέλω να πάω εκεί. Εγώ δεν θέλω. Να κάνουμε αυτό το πράγμα, έστω και αν το κάνουν όλοι. Ε θυμίστε στην παλαιά διαθήκη, είναι εκεί του τρει παίδε του Εμβαβυλόνι, που περιγράφει τόσο ωραία εκεί η παλαιά διαθήκη. Που εκείνος ο προφήτης ο Ναβουδοχονόσορ, που έσαι την εικόνα, τη μεγάλη, τη χρυσή που διαβάζουμε το Μέγα Σάββατο στι προφητείες και είπε ότι άναψε μια κάμινο μεγάλη που ήταν 40 πύχε η φωτιά και, την... και ε, ήταν τόσο πολύ έκαιγε οι κάμινος που ήταν φροντώσαλοι δηλαδή σάλευαν ολόκληρη από τη φωτιά και από, το, από το, τους βαθμούς της θερμοκρασία η ψηκάμυνος. και είπε ότι οποιοςδήποτε αρνηθεί να προσκυνήσει την εικόνα την οποία εγώ έστησα θα τον πετάξω μες την κάμινο νικαιωμένη που ήταν φρίκι μόνο να το διανοηθεί κάποιο και μάζεψε όλον όλο τον κόσμο, χιλιάδες ανθρώπους στο πεδίο εκείνο, στο πεδίο εκείνο ας πούμε τους μάζεψε όλους και είπεν ότι όταν θα ακούσετε τα κύμβαλα, το, το ψαρτήριο, τη συμβίκη, την κιθάρα, όλα αυτά τα πράγματα θα πέσετε να προσκυνήσετε την εικόνα την οποία έστησε ο όσο ο Βασιλεύς Σκεφτείτε λοιπόν τι πράγμα αυτό και έπαιξαν τα όργανα και η συμβίκη και η κιθάρα και το ψαρτήριο και προσεκίνησαν όλη την εικόνα του βασιλέως, μόνο τρεις έμειναν όρθιοι οι τρεις παιδές και του είπαν εμείς βασιλεύ δεν προσκυνούμε την εικόνα σου εμείς προσκυνούμε τον Κύριο των Θεών των Αληθινών δεν θα προσκυνήσουμε την εικόνα σου ποτέ τι, τι δύναμη προσωπικότητος είχαν αυτοί οι άνθρωποι τι γεμόνα νουν είχαν που κατεπάτησαν και τον θάνατο και την απειλή και τον φόβο και τα πάντα και των κόσμων και έμεναν εκεί και δεν δέχθηκαν να προσκυνήσουν την εικόνα εκείνη. Να σας πω κάτι που ε, μια έτσι προσωπική μου εμπειρία που εσάθηκα όταν πήγα για πρώτη φορά στην Τουρκία. Πήγα στην Τουρκία για πρώτη φορά το 1987 πρώτη φορά στη ζωή μου πήγα και μια αποστολή από το άγιο Όρος. Κανεί δεν ήξερε ότι πήγα στην Τουρκία. Ήξερε μόνο ο γέροντας, ο παντήρ Εφρέμπ και ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Λοιπόν, πάω να πάω στην Τουρκία, τέλος πάντων, ε, χτυπούσε η καρδία μου. Τουρκία είναι αυτή η δυναστία, είναι, ξέρω εγώ, Αίγυπτος ή οτιδήποτε άλλο, Συρία. Ε, δεν είναι μόνο που είναι Μουσουλμάνοι και Τούρκοι. Στην Τουρκία τα πράγματα ήταν αυστηρά τότε. Έπρεπε να βγάλει κανεί τα ράσα, σου έκανα χίλιε έρευνε. το τω μεταξύ δεν είχε με την Ολυμπιακή δεν θέση, έπρεπε να πάω γρήγορα και όλοι οι Έλληνες πήγαν με την Ολυμπιακή. Και εγώ δεν έβρισκα θέση και έπρεπε να πάω στις τουρκικές γραμμέ. Δύο ώρες μα είχαν ουρά μέσα στο αεροδρόμιο και μα εξέζαζαν έναν ένα για να μπούμε στο αεροπλάνο. Μα εξέζαζαν τα πάντα, ό,τι είχαμε πάνω μα. Το τι έγινε μέσα στο αεροπλάνο δεν περιγράφασα τα πάλι φορά. Τι στραγάλια, τι ρουκέτε, τι καραμέλε που του ήταν οι Τούρκοι και γινόταν χαμό. Έρχεται και μια συνομική να μου λέει: Πάτε, βγάλω ταράσα Λέω: μα, δεν μπορώ να βγάλω ταράσα, Εγώ είμαι μοναχό, δεν βγάλω ταράσα Ε, μου λέει να σε στείλουν πίσω. Ε, λέω: Εγώ να πω, σας με στείλω. Σαν προσελο, να πω θέλω να στην Τουρκία, καλύτερα να έρθω πίσω ε, Τέλο πάντων, πήγα, δεν με στείλαν πίσω. Πήγα με έναν ταξί, βρήκα το Πατριαρχείο. Με ξενάγησαν μετά την επόμενη μέρα. Ήταν ένα κρούπ εκεί που και με, ε, μου είπε ο πατριάρχης να πάω μαζί τους και πήγα για πρώτη φορά στο που είχα το, το παλάτι του Σουλτάνου το οποίο ήταν τον καιρό που είμαστε εμεί υπόδουλοι στους Τούρκους ένα, κάτι χτίρια φοβερά φοβερά με ποια έννοια, φρικιαστικά χτίρια κάθε λαός παράγει τα δικά του έτσι οι Έλληνε έχτισαν την Ακρόπολη, έκτισαν του ναού στην Αγία Σοφία. Οι Τούρκοι Καημένοι χαρέμια και παλάτια χοντροκομμένα, σκοτεινά, γεμάτα διαδρόμου και γεμάτα πράσινα βελούδα και χρυσοκέντητα και κάτι φρικτά πράγματα. Τέλο πάντων πήγαμε εκεί, μα ξαναγούσε ο Τούρκο μα. Έχει το πιο μεγάλο διαμάντι του κόσμου, έχουν το πιο μεγάλο, το μεγάλο πολυέλεον του κόσμου. Πήγαμε στην αίθουσα που ήταν ο Βεζίρη νιέθουσα γεμάτη χαλιά πράσινα κάτι δέρματα ζών ξέρω εγώ γύρω γύρω και ένα, ένα πράγμα σαν θρόνος που ήταν σαν τα κρεβάτια αυτά που έχουμε στην Κύπρο που έχουν πάνω και τα τέσσερα αλλά χαμηλό, οντάδες έτσι χαμηλό τόσο ύψος που καθόταν εκεί πάνω γεμάτο μαξιλάρια κτλ και καθόταν εκεί όταν πήγαμε εκεί μου λέει ο διάκο του Πατριάρχη με τα λαϊκά ήταν εκείνος, δεν επιτρέπεται να κυκλοφορήσω μου λέει, σε αυτή την αίθουσα ήταν που έρχονταν οι νεομάρτυρε, όλοι. Εγώ κόλληψα να λοιπόν, Λέω, εγώ ήρθα και αυτό είναι μουσείο τώρα. Και το βλέπω σαν μουσείο και μα ξεναγούν και είμαι με χίλιου ανθρώπου και δεν έχω τίποτα. Και σαν τέτοιον τρόμο, δηλαδή περνώντα εκεί στου διαδρόμου και στι αίθουσε, ένα πράγμα δηλαδή, απίστευτο, δεν μπορώ να σα το μεταφέρω δηλαδή αυτό το πράγμα. Και σκέφτηκα αυτού του μάρτυρε. Του φέρανε εκεί και τα παιδιά, τα 18 χρόνια, τα 15 χρόνια, τα 17 χρόνια, τα 20 χρόνια, κοπέλε μικρέ που πήγαν εκεί σε εκείνον τον πασάνι και τον Βεζίρι και παρέμειναν χριστιανοί και δεν προσκυλούσαν την εικόνα αυτήν του θηρίου εκείνου. Και παρέμειναν, κοίταξε τι, μα τι δύναμη α πούμε χρειάζεται, τι, τι α πούμε αποχάλει ήταν αυτοί οι άνθρωποι, δεν φοβόντουσαν εκεί πραγματικά να είσαι μόνο σου, να μην έχει κι άλλου μπορεί να πάθεις ψυχολογικά προβλήματα τόσο φρικτή κατάσταση είναι τόσο άσχημο, άσχημη ατμόσφαιρα είναι εκεί πως έμειναν αυτοί οι άνθρωποι πως άντεξαν πως ήρθαν αυτή την, την κάμινο της δυσκολία. δεν είναι μόνο ο θάνατος ο θάνατο δεν είναι τόσο φοβερός και πράγματα φοβερότερα από το θάνατο στο κάτω κάτω το λέει στο άλλο σκότος να τελειώνουμε. αυτή η ψυχική οδύνη αυτή, το, αυτό το μαρτύριο του φόβου, της, της αγωνίας, ας πούμε, της αγωνίας η χειρότερη από το θάνατο πέρα φορά. Ε, εκεί καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει πρώτα απ' όλα αυτή η δύναμης του Θεού, η δύναμης του Ευαγγελίου, που εγέννησαν τόσους μάρτυρες, ας πούμε, στην Εκκλησία, τι αυτοί είναι οι μάρτυρες που από, από τότε του αγάπησα πάρα πολύ. Γιατί κατάλαβα τι σημαίνει οι και είναι ευλογία που η Εκκλησία μας είχε τόσους πολλούς μάρτυρες αυτό το, διά, το διάστημα όλο. Όμως ταυτόχρονα κατάλαβα και τι, πόσο πρέπει να είμαστε σταθεροί. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα να κρατήσεις την ελευθερία του προσώπου σου, να μην δουλωθείς. Και λέω αν οι μάρτυρες έφταναν σε τέτοιο σημείο, να πούμε, να τους φέρουν εδώ, δεν μένουν, το τον Βεζίρι που μόνο τον ακούσεις ή να τον σκεφτεί, κόβονται τα πόδια σου και χόντουσα μόνοι εδώ πέρα και ε, ομολογούσαν τον Χριστό ε, τότε τι να πούμε εμείς που φοβόμαστε να κάνουμε το σταυρό μας τον περνάμε από την εκκλησία ή φοβόμαστε να μην μας παρεξηγήσουν επειδή νηστεύουμε ή να μην μας παρεξηγήσουν επειδή είπαν ένα σαχλό, και δεν γελάσαμε γιατί πρέπει να γελάσουμε εφού γελούν όλοι εμεί είναι και αυτό που πάσχουν τα νέα παιδιά σήμερα που δυσκολεύονται να αποκτήσουν αυτή τη, τη σταθερότητα και του λες γιατί κάνει αυτό το πράγμα με αυτό το κάνουν όλοι αφού πάνε όλοι, αφού πάνε οι φίλοι μου αφού πάει η παρέα μου πως εγώ έτσι θα πάω ο πως χάνει την ιδιαιτερότητα του προσώπου του και γίνεται ένα νούμερο μέσα στην αγέλη, μέσα στην ομάδα μέσα στην μάζανα αυτή τη μαζικοποίηση των πάντων όμως αυτή την ελευθερία και αυτόν τον ηγεμονικό του νου το καλλιεργεί η Εκκλησία με την άσκηση, με την τροφή την πνευματική του σώματος και του αίματο του Κυρίου και την τροφή το, της μελέτης του Λόγου του Θεού του Αγίου Πνεύματος. Και λέει πιο κάτω στο στίχο 15 Διδάξω αν όμως ασοδούσου και ασεβείς επί σε Θα διδάξω λέει Ιησούς ανώμους Τους δρόμους σου Τους οδούς σου Και ασεβείς θα επιστρέψεις εσένα Μα παράξενο πράγμα Να πει κανεί. Να του πει κανεί Μα εσύ ακόμα καλά καλά δεν συνήρθες Από τα τραύματά σου Από την πτώση σου Να πας να διδάξεις κιόλας από πάνω Έχεις δηλαδή και μούτρα να βγεις να κάνει το δάσκαλο Που έκαμε τέτοια αναμαρτία Αν είσαι φωνιά και μοιχός και να κάνει και το δάσκαλο ακόμα από πάνω αλλά γιατί το λέει ο προφήτης εδώ πως θα διδάξει τους οδούς του Θεού όχι με τα λόγια του και με τα πώς να πω, τα κομψά του λόγια αλλά <coughs> με το παράδειγμα του με το να πει ότι κοιτάξετε δέστε εμένα εάν εμέναν ο Θεό με λέει σε που ενώ ήμουν προφήτης έπεσα στην μιχία και στο φόνο και όμως παρατάφτα ο Θεός δεν απέστρεψε το πρόσωπό του από μένα και με ελέησε άρα δεν μπορεί κανείς πλέον να αφιβάλλει και να απελπίζεται για τη σωτηρία του να επιδείξω την φιλανθρωπία του Θεού προς στη τη δική μου πούμε, συντριβή ώστε να να γίνω δάσκαλος των οδόν του Κυρίου να διδάξω ότι ο Κύριος δεν αποστρέφεται τον άνθρωπον των αμαρτωλών εθιμούμε ένα, ένα παράδειγμα στο γεροντικό μαζεύτηκαν κάποτε λέει οι πατέρες της Σκήτη να τιμωρήσουν κάποιους μοναχούς που έκαναν αταξίες και είπαν ότι η μοναχοί αυτοί και τις αταξίες που έκαναν έπρεπε να χωριστούν από την αδελφότητα για ένα διάστημα χρόνου <και> όταν το άκουσαν αυτό οι Τιμωρημένοι αδερφοί σηκώστηκαν, άφησαν τα μιλωτάρια του, ξέρω εγώ, το, το πανεφόρια του, τα ράστα του και πήγαν να βγουν έξω να αποχωριστούν. Τότε σηκώστηκε και ένα αβά, ένα μεγάλο αβά, ισκείταιο, και άφησε και αυτό το τη μιλωτή του να βγει έξω. Του λέει: Μα πού πα εσύ, Αβά, δεν είναι για σύνα που είπαμε, για αυτού του άλλου που κάνουν αταξίε. Λέει: Κοιτάξτε, δεν μπορώ, λέει, και εγώ άτακτο είμαι. Δεν μπορώ να μείνω εδώ. Εάν πρέπει κάποιος να βγει έξω αυτός ο κάποιος είμαι εγώ και ύστερα είναι ο άλλος Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος εβίωσε εις τον εαυτό του το έλεος του Θεού δεν μπορεί ποτέ να κρίνει τον άλλον άνθρωπο γιατί θα πει ότι εάν εμένα ο Θεός με ανέχεται τότε πως δεν θα ανέχθεις άλλου ανθρώπους Από τη στιγμή που ανέχεται εμένα που έπρεπε να με κατακάψει Άρδινα, ας πούμε για τις αμαρτίες μου τότε εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα πλέον διότι αυτή η φιλανθρωπία του Θεού αυτή το έλεος του Θεού είναι αυτό που διδάσκει και αποκαλύπτει τα σοδούς του Κυρίου ή στου ανώμου. είναι αυτό το οποίο γίνεται παράδειγμα ελπίδας ελπίδας των κάθε άνθρωπων ώστε να πει ο κάθε άνθρωπος ότι ο Θεός τελικά δεν κλείει την πόρτα τη σωτηρία σε κανέναν άνθρωπο. Ό,τι και αν συμβεί στη ζωή μας, όπου και αν πέσουμε και ό,τι και αν γίνει σε εμά, υπάρχει μια πόρτα που δεν θα κλείσει ποτέ. Και αυτή η πόρτα είναι η πόρτα του Θεού. Αλλά αυτή η πόρτα έχει ένα κλειδί. Αυτό το κλειδί λέγεται μετάνοια. Με αυτό το κλειδί ανοίγει την πόρτα αυτή. Ό,τι και αν σου συμβεί, ό,τι και αν γίνει, όπου και αν πέσει, εάν μετανοήσεις, Αμέσως η πόρτα αυτή θα ανοίξει. Και τότε η δική σου πτώση και η δική σου σωτηρία θα γίνει παράδειγμα στον άλλον άνθρωπο της μεγάλης αγάπης και μακροθυμίας και σπλαχνίας του Θεού. Και έτσι θα πάρουν θάρρος και οι ασεβεί και θα επιστρέψουν στον Θεό. Γιατί ξέρετε ο άνθρωπος μακράν του Θεού αισθάνεται μίαν απογοήτευση έτσι, μια, όχι απογοήτευση μια αποθάριση. λέει μα εγώ να πάω κοντά στην εκκλησία εγώ να πάω να προσευχηθώ εγώ να πάω να προσκυνήσω εγώ να πάω να εξομολογηθώ εγώ να πάω να κοινωνήσω και αυτή η αποθάρρηση η οποία μπορεί να φαίνεται ότι είναι ταπείνωσης αλλά δεν ωφελεί τον άνθρωπο τον κάνει να, να μακραίνει από το Θεό να ναι, να πάει σε εσύ όχι γιατί είσαι εσύ, αλλά γιατί εκεί που θα πάει είναι ο Θεός. Και όταν ζητάς από τον Θεό κάτι, να ξέρεις ότι αυτό, αυτός που τον ζητάς είναι Θεός. Δεν είναι άνθρωπος. Δεν είναι μικρός. Δεν έχει μικρότητες. Και το θάρρος το γεννά όχι η δική μας ε, αφθάδια, αλλά η μεγάλη αγάπη του Θεού. Εκεί θα εις το άπειρον έλεος της εσπλαχνίας σου όπω λέμε δηλαδή έχουμε θάρρος στην εσπλαχνία του Θεού εις το έλεος του Θεού, στην αγάπη του Θεού όχι στα δικά μας έργα πηγαίνουμε στην Εκκλησία όχι γιατί είμαστε καλοί όχι πηγαίνουμε ειμαστε από πάνω σκάτω βρωμισμένοι αλλά γιατί πάμε όχι γιατί εμείς είμαστε καθαροί αλλά γιατί αυτός που είναι στην Εκκλησία είναι ιατρός και είναι πατέρας μας και αυτός εσταυρώθη υπέρ ημών. Έτσι. Όταν υψωθώ από την γη λέει σε ελκύσω προς εμαυτόν. Αυτός καλεί κοντά του εμάς. Και έτσι πηγαίνουμε εμείς. Ως οντες, Ως ο ληστής, ως ο τελώνης, ως η πόρνη, ως ο περιπεσώνης του λιστάς, ως ο τελευταίος άνθρωπος, ως ο έσχατος άνθρωπος. Που μπορεί να είμαι έσχατος μεν, αλλά και για μένα τον εσχατό ο Θεός έγινε ένα άνθρωπο. αυτό είναι που η εκκλησία δίδει δεν σε συντρίβει μέσα στην αμαρτία σου δεν σε σκοτώνει μέσα στο βάρος των, των, της ενοχής σου αλλά σε τραβά πάνω και σου λέει έλα σήκω πάνω διότι εσύ μπορεί μεν να είσαι χάλια αλλά έχεις έναν πατέρα ουράνιον ο οποίος έχει πλούσια καρδιά και είναι έτοιμο να σε ξαναντήσει τη στολήν την πρώτη και τότε πραγματικά γίνεσαι παράδειγμα της μεγάλης αγάπης του Θεού και επιστρέφει ο ασευής άνθρωπος και παίρνει να επιστρέψει στην εκκλησία να μην φοβηθεί, να μην απογοητευτεί και να αποθαρρηθεί ότι δεν υπάρχει αμένα πλέον σωτηρία mm. Θυμάσαι στο γεροντικό που διαβάζουμε κάποιες ιστορίες από κάποιες αμαρτωλές γυναίκες που πήγαιναν οι στη της ερήμου, και τις έβρισκαν και τους έλεγαν παιδί μου πήγανε αυτό το πράγμα σταμάτα την αμαρτία και έλεγαν υπάρχει σωτηρία για μένα ε, ε, είναι δυνατόν να ε, υπάρχει για μένα σωτηρία αυτό, αυτό το ερώτημα αυτή την αφιβολία την βάζει ο μέσα μας και έρχεται ο διάβολος και σου λέει έτσι που είσαι δεν υπάρχει σωτηρία για σένα δεν μπορείς να σωθείς εσύ Μ, ματέος σκοπιάζεις. αυτό είναι βλασφημία προσβάλλει τον Θεό γιατί τότε για ποιον ο Θεός εσταυρώθηκε δεν εσταυρώθηκε για μας και για ποιους για μας, για μας τα απολωλότα πρόβατα το απολωλός πρόβατο έτσι δεν ναι λέμε, το απολωλός πρόβατο εγώ ημί πόσο ωραία είναι εκείνη η εικόνα του καλούπιμένος Χριστού ο οποίος φέρει επί τον ώμο τον άνθρωπο. Έτσι. εκείνος ο άνθρωπος και ούτο πρόβατο είμαστε εμείς που αυτός έκλεινε ουρανούς και κατέβη και τα πάντα προκειμένου να σώσει εμάς τους ταλέπωρους ανθρώπους οι καλοί άνθρωποι δεν είχαν ανάγκη πάντα καλοί ήταν εμείς που είμαστε ε, τα βδελίγματα πάντα περίψιμα εμείς που είμαστε βδελίγματα για μάς ο Θεός έγινε ένα άνθρωπος άρα λέγοντας αυτόν τον στίχο να θυμούμαστε την αγάπη του Θεού την εσπλαχνία του Θεού και έτσι κάτι ιστορικό Αναφέρεται στο βίο του Αγίου Νεκταρίου που πήγαινε μικρό παιδάκι με τη γιαγιά του στην Εκκλησία και η γιαγιά του έλεγεν τον πεντηκοστό ψαλμό όταν έφταναν εδώ σε αυτόν τον στίχον ο Άγιος Νεκτάριος τις έλεγε να σιωπήσει σιώπα γιαγιά και έλεγε αυτός αυτόν τον στίχον διδάξου αν όμως να σου δούσου και α σε επιστρέψουσι μικρό παιδί παιδάκι πριν την εφηβικήν ηλικία 18-10 χρονών προφητικός κινούμενος ο Άγιος για να δείξει ότι η ζωή του αργότερα και τα έργα του και η παρουσία του θα ήταν πραγματικά μια πρόσκληση και ένα παράδειγμα της μετανοίας ένα παράδειγμα της, της σχέσης μας με τον Θεό ένα παράδειγμα της μεγάλης αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο Δεν θα πω τίποτα περισσότερο σήμερα Απλώς δύο ανακοινώσει να σας δισκάμω, εφόσον τελείωσε η ώρα μας. Έχα ένα χαρτί, το έχασα λόγω. <laughs> Τι ήταν ποιο σημαντικό να το χαρτί μου μου δώσε κάποιος. Ε, αν δεν το θυμάστε, δεν πειράζει. Πάει ανακοίνωση μια. Κάποιος με δώσε ένα χαρτί να πω κάτι Τι ήταν αυτό το πράγμα, δεν θυμάμαι Αρτηριοσκλήρωσης λέγεται Λοιπόν, το επόμενο που δεν ξέχασα Είναι ότι Σήμερα θα είναι η τελευταία μας ομιλία Για το καλοκαίρι Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα Να πάτε και εσείς στις διακοπές σας Να ξεκουραστείτε, να μην σας Εδώ μέσα στον Γκάφσωνα της Εκκλησίας και θα αρχίσουμε με, με τη βοήθεια του Θεού πρώτα ο Θεός στις 12 Σεπτεμβρίου <Τι> το κράτε, <Τι, πού το ξαπολύσω> ε, 12 Σεπτεμβρίου ημέρα την Τετάρτη την ίδια ώρα να είμαστε εδώ ε, σημειώστε το και να το εθυμίστε και ευρέθηκε και η επόμενη ανακοίνωσης Κάπου την άφησα σε κανένα τραπέζι λέει λοιπόν εδώ ότι μάλλον εκτός του ναού θα διατίθενται λαχεία για την θεραπευτική κοινότητα της Αγίας Σκέπης που είναι αυτή η κοινότητα που έχουμε ιδρύσει για τη βοήθεια των ανθρώπων που έχουν πρόβλημα με τα ναρκωτικά και επειδή συντηρείται μόνο με εισφορές δεν έχει αισθοδά Αγίας Σκέπη και κάνει ένα πολύ σπουδιό έργο το μοναδικό στην Κύπρο, δεν υπάρχει άλλη κοινότητα. Ε, η Ιεράρχη Επισκοπή Κύπρου χάρισε ένα, ένα οικόπεδο στην Αγία Σκέπη, το οποίο το έβαλε σε αυτό το λαχείο. Το οικόπεδο είναι στην περιοχή Μακεδονίτη σα. Και κλήρωση είναι την ερχομένη Τρίτη 26 Αέκτου. Τιμή εκάστο του λαχνού μία λίρα το ένα. Παίρνοντα ένα λαχείο, μπορείτε να κερδίσετε ένα οικόπεδο ή να βοηθήσετε την Αγία Σκέπη τουλάχιστον. Θα κάνουμε την προσευχή μα. Να φύγω με. Χριστέ το φως του αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες τη Παναχράντου και πάντως τον Αγίον Αμήν. Δι' Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμή. Καλό βράδυ, καλές διάκοπες.